Το έδαφος δε στρώθηκε απλώς με τα κουφάρια του εχθρού. Γέμισε από σωρούς πτωμάτων, από βουνά πτωμάτων. Πίσω από τους παρτιάτες οι βοηθοί της μάχης εγκατέλειψαν, αν και τα όπλα βολής που χρησιμοποιούσαν έκαναν αρκετή ζημιά στον εχθρό, και άρχισαν να απομακρύνουν τα ποδοπατημένα κουφάρια του αντιπάλου για να μπορούν να βαδίσουν οι άντρες τους. Είδα το δυμάδι, το βοηθό του Αρίστονα, να κόβει τα λαρίγκια τριών τραυματισμένων μύδων στα ψεσβίσε και να εξθενδονίζει τα κεφάλια του σε ένα σωρό από άνδρες που βουγκούσαν. Η πειθαρχία είχε σπάσει στις προστινές σειρές των μήδων, αξιωματικοί φώναζαν διαταγές που δεν άκουγε κανείς μέσα σε εκείνο τον ορήμα Αλλά και να ακούγονταν ακόμη. Οι άνδρες ήταν τόσο εξουθενωμένοι από τη σύγκρουση που ήταν αδύνατο να ανταποκριθούν. Ωστόσο, ο στίχο και η γραμμή δεν είχαν πανικοβληθεί. Πάνω στην απελπισία τους πέταξαν, τόξα δόρατα και ασπίδες και πάλουγαν με γυμνά χέρια απέναντι στα όπλα των σπαρτιάτων, άρπαζαν τα δόρατα, κρεμνιούνταν πάνω τους και με τα δυο τους χέρια και προσπαθούσαν να τα αποσπάσουν από τους αντιπάλους τους. Άλλοι πάλι έπεφταν μόλοι τους στη δύναμη πάνω στις ασπίδες των λαϊκεδαμονίων, τις άρπαζαν ψηλά από τη στεφάνη και τις τραβούσαν προς τα κάτω, προσπαθώντας να γρατσουνήσουν και να ξεσκίσουν με τα νύχια τους σπαρτιάτες. Τώρα η μάχη στην πρώτη σειρά, δινόταν σώμα με σώμα, αν και κάθε άλλο παρά και παράταξη μπορούσε να πει κανείς εκείνη την ανθρώπινη μάζα. Οι σπαρτιάτες πήγαιναν από κοιλιά σε κοιλιά με το δολοφονικό αποτελεσματικό κοντό ξύφος τους, το έχωναν και το τραβούσαν αμέσως για να πάνε στον επόμενο εχθρό. Είδα τον Αλέξανδρο, που η λαβή της ασπίδας του είχε σπάσει, να χώνει το ξύφος του στο πρόσωπο ενός μύδου που τον είχε αρπάξει από κάτω και προσπαθούσε να τον κομματιάσει. Οι μεσαίες σειρές των λέκια εμφανίστηκαν μέσα σε αυτές τις σκηνές αλοφροσύνης με τα κόντια και τις ασπίδες ανέπαθες, Αλλά η ικανότητα των μήδων να ενισχύουν τις σειρές τους φαινόταν να μην έχει όρια. Πάνω από τη μάχη μπορούσε να δει κανείς τους επόμενους χίλιους άντρες να ορμούν στα στενά σαν την πλημμυρίδα, με μυριάδες να κολουθούν ξωπίσω τους, και άλλους τόσους μετά. Αν και απόλυες τους ήταν τεράστιες, η πλημμυρίδα άρχισε να κυλάει προς όφυλος του εχθρού. Το βάρος και μόνο των μαζών τους άρχισε να λυγίζει τη σπαρτιατική γραμμή. Το μόνο που σταματούσε τον αντίπαλο από το να ξεχυθεί και να πνίξει τους Έλληνες ήταν ότι δεν μπορούσε να βάλει πολλούς άντρε γρήγορα στα στενά. Αυτό, καθώ και το τοίχος από τα πτώματα των μήδων που είχαν φράξει τα σύνορα σαν μια βουνοπλαγιά, ως πολεμούσαν πίσω από αυτό το σάρκινο τείχος σαν να οχυρό από πέτρα. Ο εχθρός καρφάλωνε πάνω του. Εμείς τα μετώπιστα τους βλέπαμε τώρα. Έγιναν στόχοι. Δυο φορές ο αυτόχηρας εξθεντώνησε κοντάρια πάνω από το νόμο του Αλεξάνδρου στους μύδους που στο νέο από το βουνό των πτωμάτων. Παντού υπήρχαν κουφάρια. Όταν ενέβηκα σε κάτι που νόμιζα ότι ήταν βράχος, τον ένιωσα να και να κουλουριάζεται κατά από τα πόδια μου. Ήταν ένας μύδος ζωντανός. Βήθησε την κομμένη άκρη ενός σπασμένου ταγανιού στην κλίνη μου, ούρλιαξα από τρόμο, και έπεσα πάνω σε ένα άλλο ματωμένο σώμα. Ο εχθρός όρμησε εναντίον μου. Άρπαξε το χέρι μου σενάθελε να μου το βγάλει. Τον χτύπησα στο πρόσωπο με το τόξο μου, που το κρατούσα ακόμη. Ξάφνου, ένα πόδι με χτύπησε δυνατά στην πλάτη. Ένα τσεκούρι έπεσε με φοβερό βουητό, και το κεφάλι του εχθρού άνοιξε σαν πεπόνι. «Τι δουλειά έχεις εδώ πέρα» ακούστηκε μία φωνή. Ήταν ο άκαμθός, ο βοηθός του πολινικού, γεμάτος αίματα και χαμογελώντας σαν τρελός. Ο εχθρός πέρασε το των πτωμάτων, με τον σηκώθηκα στα πόδια μου. Δεν έβλεπα πια το δίνεκι. Δεν μπορούσα να ξεχωρίσω τη μία ενομοτία από την άλλη. Ή πού ήταν η θέση μου. Δεν είχα ιδέα πόση ώρα πολεμούσαμε. Είχαν περάσει δύο λεπτά ή είκοσι. Είχα δύο εφεδρικά κόντια δεμένα στην πλάτη μου, με τι μύτες του τυλιγμένε με δέρμα, ώστε αν έπεφτα κατά λάθο, οι αιχμέ τους να μην βλάψουν του συντρόφου μου. Κάθε βοηθό κουβαλούσε το ίδιο φορτίο. Ήταν όλοι το ίδιο στριμωγμένοι, όπω εγώ. Στο μέτωπο άκουγε κανεί τα δώρατα των μήδων να σπάζουνε, καθώ και πάνω στον ορίχαλκο των Σπαρτιατών. Τα κόντια των λακεδαιμονίων έκαναν διαφορετικό θόρυβο από τα κοντύτερα και λαφλύτερα δόρατα του αντιπάλου. Η πλημμυρίδα του εχθρού δούλευε κατά των λακεδαιμονίων, όχι από έλλειψη Ανδρείας, αλλά λόγω του όγκου των ανδρών, που έστελνε ο Πέρσης στην πρώτη γραμμή. Προσπαθούσα σαν να εντοπίσω το δυναίκη και να του παραδώσω τα εφεδρικά χάο. Άκουγα άντρες να πέφτουνε κάτω, δεξιά και αριστερά. και είδα τις πίσω σειρές των Σπαρτιατών να παραπέουν, καθώς οι μπροστινές υποχωρούσαν μπροστά στο βάρος της μηδικής επίθεσης. Έπρεπε να ξεχάσω τον αφέντη μου και να υπηρετήσω όπου μπορούσα. Έτρεξα σε ένα σημείο που η γραμμή ήταν πιο αδύνατη. Μόνο τρεις ασπίδες βάθος. Κι άρχισα να παραδέρνω. Μέσα στο αντίθετο κύμα που προήγεται μιας ολοκληρωτικής υποχώρησης, ένα τη έπεσε προς τα πίσω μέσα στο στόμα του λύκου. Είδε ένα μηδό να κόβει πέρα για πέρα το κεφάλι του πολεμιστή, με ένα φοβερό χτύπημα του για ταγανιού. Το κεφάλι του έπεσε κάτω, μαζί με την περικεφαλαία κτλ. Αποχωρίστηκε από τον κορμό του και στη σκόνη. Τα μυαλά τεινάχτηκαν έξω και φάνηκε το κόκαλο στήλη. Και φρικτό. Περί και κεφάλι εξαφανίστηκαν μέσα στη θύελα των πνημίδων και των ποδιών που φορούσαν ή δεν φορούσαν υποδήματα. Ο δολοφόνος άφησε να του ξεφύγει μια θρίαμβευτική και κραυγή, σηκώνοντας το μαχαίρι του στον ουρανό. Αμέσως μετά ένας πόρφυρο ντυμένος πολεμιστής φύτεψε ένα κόντιο. Τόσο βαθιά στα σπλάχνα του μύδου, το φωνικό του ατσάλι βγήκε από την άλλη μεριά. Είδα έναν άλλο μήδωνα λιποθυμάτρομο τις Ο τη δεν μπορούσε να βγάλει το ακόντιο, και έτσι το σπασε. Έβαλε το πόδι του στην κοιλιά του ζωντανού ακόμα εχθρού, και το έκοψε στα δύο. Δεν είχα ιδέα ποιος ήταν εκείνος ο ήρωας, και ούτε τόματα ποτέ. «Ακόντιο», τον άκουσα να φωνάζει. Η τρομακτική κόγχη του ματιού της περικεφαλαίας του στράφηκε προς τα πίσω για βοήθεια. Οτιδήποτε μπορούσε να κρατήσει στο χέρι. Τράβηξα και τα δύο κοντάρια από τη ράχη μου και τα πέταξα στα χέρια του άγνωστου πολεμιστή. Από πίσω, άρπα ένα και γυρίζοντας, το βήθησε με τα δυο του χέρια, στο λαιμό ενός άλλου με τη μύτη. Η λαβή σας ασπίδος το είχε σπάσει από μέσα, με αποτέλεσμα να πέσει μέσα στη σκόνη. Δεν πρόλαβε να την ξαναπάρει. Δυο μύδι όρμησαν, εναντίον του Σπαρτιάτη με υψωμένα τα δώρατα για να ανακοπούν από τον αμφαλό της ασπίδας του συντρόφου του που έσπευσε να τον υπερασπιστεί. Και τα δύο εχθρικά δώρα τα κομματιάστηκαν καθώς οι μύτες τους χτύπησαν στον ομφαλό της ασπίδας. Με τη φόρα που είχαν οι δύο μύδι, έπεσαν κάτω και βρέθηκαν μπροστά στον πρώτο σπαρτιάθι. Εκείνος έχωσε το ξύφος του στην κοιλιά του πρώτου μύδου, ανασηκώθηκε με μία φωνική κραυγή και χτύπησε το δεύτερο πάνω από τα μάτια. Ο εχθρός έπιασε με τα χέρια το πρόσωπό του. Το αίμα κυλούσε ποτάμι ανάμεσα στα δάχτυλα των χεριών του που είχαν στραβώσει. Ο Σπαρτιάτης έρπαξε μόνος του την πεσμένη του ασπίδα και κατέβασε τη στεφάνη της αγκόφτη κρεμιδιών με τόση δύναμη στο λαιμό του εχθρού που σχεδόν τον αποκεφάλισε. «Ανασύνταχθείτε! Ανασύνταχθείτε!» άκουσε να φωνάζει ένας αξιωματικός. Κάποιος με παραμέρισε από πίσω. Αμέσως άλλοι σπαρτιάτες, από άλλη ενωμοτεία, έτρεξαν να ενισχύσουν το αδύνατο μέτωπο που παράπεε, έτοιμο να υποχωρήσει. Ήταν το λεγόμενο μπέρδεμα της μάχης. Σταματούσε η καρδιά σου, βλέποντας τον ηρωισμό τους. Μέσα σε λάχιστο χρόνο, μια κατάσταση στα όρια της καταστροφής αλλάζε άρδιν. Χάρη στην πειθαρχία και στην τάξη των εφεδρικών σειρών, σε μια εξαιρετικά δυνατή, αμυντική θέση, σε μια ιδιαίτερη, ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση. Κάθε άνδρας που βρισκόταν μπροστά, ανεξάρτητα από τη σειρά που είχε στο σχηματισμό, έπαιζε τώρα το ρόλο του αξιωματικού. Να μην αφήνουν δηλαδή κενά στις σειρές και να κρατούν τις ασπίδες τη μια δίπλα στην άλλη. Ενώ ο Ριχάλ κοινοτήχος υψώθηκε μπροστά στη μάζα που παράπεε, προσφέροντας πολύτιμο χρόνος εκείνους που ήταν στις πίσω σειρές, και οι οποίοι προσπαθούσαν να ανασυνταχθούν, να περαταχθούν και να πάρουν τις θέσεις τους στη δεύτερη, στην τρίτη, στην τέταρτη σειρά, και να αναλάβουν αυτό το ρόλο με τη σειρά τους. Τίποτε δεν πειροδοτεί την καρδιά του πολεμιστή με περίσιο θάρρος. Από το να βρεθούν ο ίδιο και οι συμπολεμιστέ του στο χείλο τη καταστροφή, έτοιμοι να ιτηθούν και να τραπούν σε φυγή, και έπειτα να ενισχυθούν, όχι από θάρρο κάποιου άλλου, αλλά από την πειθαρχία του και την εκπαίδευση του νου, ώστε να μην πανικοβάλλεται, να μην υποχωρεί μπροστά στην απελπισία, αλλά αντίθετα να εκτελεί αυτέ τι οικείε πράξει που έχουν να κάνουν με την τάξη για την οποία ο Δίνα και σε λέγε πάντα ότι ήταν η πραγματική ολοκλήρωση του πολεμιστή. Να κάνει συνηθισμένα πράγματα... Κατά από εντελώς ασυνήθιστες συνθήκες. Όχι μόνο για τον εαυτό του όπως ο Αχιλέας ή οι πρωταθλητές... Αλλά ως μέρος ενός συνόλου. Να νιώθει τους άλλους συμπολεμιστές... Σε μια στιγμή όπως αυτή... Όπου επικρατούν το χάος και η αταξία συντρόφους του. Έστω και αν δεν τους ξέρει. Έστω και αν δεν έχει εκπαιδευτεί ποτέ μαζί τους. Να τους νιώθει να καλύπτουν το κενό δίπλα του τόσο από πλευρά κοντίου όσο και ασπίδας, μπροστά και πίσω. Να βλέπει τους συντρόφους του, να συγκεντρώνονται όχι κάνοντας αντρελί, αλλά με τάξη και ψυχραιμία. Κάθε άντρας να παίζει το ρόλο του και να δίνει δύναμη από αυτόν, όπως και αυτός από εκείνους. Κατά τέτοιες στιγμές ο πολεμιστή σηκώνεται ψηλά, καρίς από κάποιου θεού το χέρι, δεν ξέρει που τελειώνει η υπαρξή του και που αρχίζει το συντρόφο δίπλα του. Κάτι τέτοια στιγμές η φάλαγκα σχηματίζει μια νενότητα... απόλυτα συμπαγή... και αυτό που επιτυγχάνει... με τρόπο μαγικό... δεν είναι ότι ενεργεί απλώ σε μια πολεμική μηχανή... αλλά σαν ένας οργανισμός. Ένα θηρίο... με ίδια καρδιά και αίμα. Τα βέλη του εχθρού έπεφταν βροχή στη γραμμή των σταρφιατών... Από εκεί που ήμουν ακριβώς πίσω από τις τελευταίες σειρές, έβλεπα τα πόδια των πολεμιστών αγωνίζονται με μανία, να σταθούν στη ματωμένη γη και μετά να γίνονται μια σκληρή άκαμπτη αλυσίδα. Ο ήχος των σαλπίγκων διαπέρασε τον εκοφαντικό θόρυβο του ορίχαλκου για τις αγριότητες. Ηχούσε το σκοπό που ήταν μισός μουσική και μισός καρδιοχτύπη. Με μιαν απότομη κίνηση το πόδι των πολεμιστών που ήταν από τη μεριά της ασπίδας πήγε προς τα εμπρός με το ακόντιο προς τον εχθρό. Τώρα το πόδι που ήταν από τη μεριά του ακοντίου, σχηματίζοντας γωνία ενενήντα μυρών, χώθηκε στο χώμα. Η καμάρα βυθίστηκε καθώς κάθε πυρήνας του βάλους του άντρα στηρίχθηκε πάνω στη σόλα του. Και με τον αριστερό ομοχωμένο στον εμφαλό της ασπίδας του, φαρδιά εξωτερική της επιφάνεια... Πίεζε το πίσω μέρος της ράχης του μπροστινού συντρόφου του, συγκέντρωσε όλη τη δύναμη κάθε ίνας του κορμιού του για να ανασηκωθεί και να σπρώξει σύμφωνα με τον ρυθμό. Σαν τους κοπηλάτες στη γραμμή που κοπιάζουν πάνω σε ένα μόνο κουπί, η ενιαία προσπάθεια των ανδρών έσπρωξε το πλοίο της θάλαγγας μέσα στην πλημμυρίδα του εχθρού. Οι σπαρτιάτες όρμησαν στον εχθρό με τα κόντια που κρατούσαν ψηλά στο χέρι πάνω από τη στεφάνη ασπίδας τους πλήττοντας τον αντίπαλο στο πρόσωπο, στο λαιμό και στους ώμους. Ο ήχος της ασπίδας πάνω σε ασπίδα δεν ήταν πια η κλαγγή απλής πρόσκουρσης. Ήταν κάτι βαθύτερο και τρομακτικότερο. Ένα κοπάνισμα κάποιου μεταλλικού μηχανισμού, σαν τα σαγόνια ενός απέσιου φωνικού μήλου. Ούτε οι φωνές των ανδρών, σπαρτιατών και μήδων, υψώνονταν πια στον τρελό χορό της λύσας και του τρόμου. Αντίθετα, τα πνευμόνια κάθε πολεμιστή φούσκονταν μόνο για να ανασάνουν, τα στήθια ανασηκώνονταν σαν γκυλιές πάνω στη χώνευση. Ο υδρότες έτρεχε στο έδαφος ποτάμι, ενώ ο ήχος πέυγαινε από τα λαρίγκια των αγωνιζόμενων μαζών, θερίς προερχόταν από μυριάδες λετόμους, ο καθένας ζευγμένος με το διπλό σκηνή του Ελκύθρου, που μούγκριζαν και αγωνίζονται να σύρουν κάποιον ογκόλιθο πάνω στην ανώμαλη γη. Ο πόλεμος είναι δουλειά. Δίδασκε πάντα ο Δινέκης προσπαθώντας να τον απομυθοποιήσει. Οι μύθοι, παρόλη την ανδρεία τους, παρόλη την αριθμητική υπεροχή τους και τη δεξιότητα που αναμφίβολα διέθεταν στον πόλεμο σε ανοιχτό έδαφος, με τον οποίο είχαν κατακτήσει όλη την Ασία, δεν ήταν μαθημένοι στον ελληνικό τρόπο πολέμου, αυτόν που χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες οπλίτες. Οι γραμμές τους δεν είχαν εκπαιδευτεί να διατηρούν τη γραμμή της όθησης και να σπρώχνουν όλοι μαζί. Οι στίχοι τους δεν ασκούνταν ώρες ατέλειωτες όπως οι Σπαρτιάτες ώστε να διατηρούν το σχήμα και τα κενά, να καλύπτουν και να προσέχουν το συντροφό τους. Μέσα σε εκείνη την ανθρωποσφαγή, οι μύδοι έγιναν όχλος. Ορμούσαν στους λέκε δαιμονίους, σαν πρόβατα που προσπαθούσαν να αποφύγουν μια φωτιά, σαν μαδημένα κοτόπουλα χωρίς καμία οργάνωση και συνοχή, αντλώντας δύναμη μόνο από το θάρρος τους που έστω κι αν ήταν πολύ μεγάλο δεν μπορούσε να τους σώσει από την πειθαρχημένη και μαζική επίθεση που γινόταν τώρα εναντίον τους. Οι άτυχοι άντρες του εχθρού που ήταν μπροστά δεν είχαν που να κρυφτούν. Βρέθηκαν σφυμωμένοι ανάμεσα στον όχλο των δικών τους που τους έσπροχναν από πίσω, και στα σπαρτιατικά κόντια που τους έπληταν από μπροστά. Πολλοί άντρες ξεψυχούσαν απλώς επειδή δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν. Οι καρδιές τους δεν άντεχαν άλλο. Το μάτι μου πήρε τον άλφεό και το μάρονα. Σε ένα ζευγάρι ζευγμένα βόδια, τα δυο αδέλφια πολεμώντα πλάι-πλάι, σχημάτισαν τη φοβερή αιχμή μια σειράς με δώδεκα άντρες βάθος που όρμησε και διέλυσε τι σειρές των μήδων μύδων πόδια μακριά από το τείχος του βουνού. Μυπίς τα δεξιά των διδήμων όρμησαν σε αυτή τη ρογμή με το λεονίδα μπροστάρι, πλευροκόπησαν τον εχθρό και άρχισαν να πιέζουν άγρια. Το ακάλυπτο δεξί των αντιπάλων, η Θεία βοηθήσουν τους γιους της αυτοκρατορίας που προσπάθησαν να αντισταθούν στον Πολύνικο και στον Δωριαέα, στον Τυρκλέα και στον Πάτροκλο, στον Νικόλεο και στους Δύο Άγυδες, όλοι οι ασυναγόνηστοι αθλητές, στην πρώτη τους νεότητα που πολεμούσαν δίπλα στο βασιλιά τους, και έκαναν σαν τρελή να αρπάξουν τη δόξα που την είχαν πλέον στο χέρι. Όσο για μένα, ομολογώ ότι ήμουν τρομοκρατημένος, είχα φορτωθεί δυο φορές με δυο γεμάτες αειτοθήκες 24 σιδεροκέφαλα, αλλά οι απαιτήσει τη μάχη ήταν τόσο μεγάλες, που δεν έμενε τίποτα ώσπου να φτύσω. Έρχναν άμεσα από τις περικεφαλαίες των πολεμιστών κατευθείαν στο πρόσωπο και στο λαιμό του εχθρού. Αυτό δεν ήταν τοξοβολία. Ήταν σφαγή. Τραβούσα τα σιδεροκέφαλα από τα σπλάχνα των ζωντανών ακόμα άντρων και να ξαναφορτώσω και να αναπληρώσω το ξοδεμένο από μου. Η μύτη ενός βέλους έπεσε κάτω καθώς πήγα να το τρεβήξω. Γλίστρησα από την αγκοπή του, έτσι καθώς ήταν γεμάτο γλίτσα και ιστούς. Οι σαΐτες έσταζαν αίμα πριν ακόμα της λίτση. Κυριευμένος από τον δρόμο, τα μάτια μου έκλειναν από μόνα τους. Αναγκαζόμουν να σκίζω το πρόσωπό μου και να τα κρατήσω ανοίχτα. Μήπως είχα τρελαθεί. Αναζητούσα απελπισμένα το διγυναίκη. Ήθελα να πάω στη θέση μου για να τον καλύψω. Αλλά το μέρος του μυαλού μου που ήταν ακόμα στη θέση του, με διέταξε να μείνω εδώ και να συνεισφέρω από αυτή τη θέση. Μέσα στη φάλαγγα, κάθε άντρας ένιωθε τη θάλασσα να αλλάζει, καθώς η ορμή της ανάγκης περνούσε σαν κύμα, για να δώσει τη θέση της. Στη σταθερή, μόνιμη αίσθηση του φόβου, που υποχωρούσε με τη σειρά της, μπροστά στην ψυχρεμία που ξαναγύριζε, για να συνεχιστεί φωνική δουλειά του πολέμου. Ποιος ξέρει με ποιο ανίποτο χρώμα φωνής, το πεληρωικό κύμα της μάχης μεταδίδεται στις συμπαγείς σειρές. Με κάποιον τρόπο, οι πολεμιστές διαστάμθηκαν ότι το αριστερό των σπαρτιατών κατά μήκος του βουνού είχε διασπάσει τους μύδους. Μια κραυγή χαρά σάρωσε κυριολεκτικά σαν έτοπο καταιγίδας τους άντρες, καθώς υψώθηκε και πολεπλασιάστηκε, από τελαρίγγια των λακ και, και δαιμονίων. Το γνώριζε και ο εχθρός. Ένιωθαν τη γραμμή τους να υποχωρεί. Τελικά ανακάλυψα τον αφέντη μου. Με μια χαρούμενη κραυγή διέκρινα το λοξό ολοφείο της περικεφαλαίας του αξιωματικού που φορούσε. Ήταν μπροστά και ασπροχνεμανιασμένα μερικούς κονταροφόρους μύδους που δεν επιτίθεντο πλέον, αλλά όποι χωρούσαν μέτρό τρόμο. Πετώντας τις ασπίδες τους καθώς έπεφταν πάνω στους άντρε που τους έσπρωχναν απελπισμένα από πίσω. Έτρεξα προς το μέρος του, διασχίζοντας τον ελεύθερο χώρο ακριβώς τα μετώπισταν τη σπαρτιατική γραμμή που συνέκλειδε, βόγκαγε και προχωρούσε. Αυτή η μικρή λουριδαγής ήταν το μόνο αραξοβόλι σ' όλο το πεδίο της μάχης, στον ουδέτερο χώρο ανάμεσα, στη σώμα με σώμα σφαγή του μετόπου. Και στη ζώνη βολής των μήδων τοξωτών, που πετούσαν τα βέλη τους από τα μετόπισθεν των γραμμών τους πάνω από τους συγκρουόμενους στρατούς προς τους ελληνικούς σχηματισμούς που περίμεναν στην άκρη. Οι τραυματισμένοι μύδοι αποτραβιούνταν μόνοι τους αυτόν τον μικρό ιερό χώρο, αυτοί και οι τρομοκρατημένοι όσοι έκαναν τον ψόφιο κοριό και οι εξουθενωμένοι. Τα εχθρικά κορμιά ήταν παντού, οι νεκροί και οι οι και οι και η πανικόβλητη και εξουθενωμένη, η ακρότηριασμένη και η σφαγμένη. Είδα ένα μήδο με μιαν υπέροχη γενιάδα να κάθεται σαστεσμένος κάτω και να κρατάει τα σπλάχνα του με τα δυο του χέρια. Όσος περνούσε από δίπλα του, ένα βέλος των συντρόφων του έπεσε από ψηλά καρφώνοντας το μυρό του στο χώμα. Τα μάτια του συνάντησαν τα δικά μου με την πιο έκφραση. «Δεν mm. ξέρω γιατί». Αλλά τον τράβηξα λίγο πιο κάτω, στο κέντρο εκείνου του χώρου που πρόσφερε την ψευδέστηση της ασφάλειας. Τι είπε ξαπίσω μου. Οι τεγιάτες και οπούντιοι ηλοκρί. οι σύμμαχοι μας που ήταν ακριβώς δίπλα στο σημείο που δυνόταν η μάχη, γονάτισαν στις σειρές τους, συγκεντρωμένοι κατά μήκος της γραμμής κατά το βράχο του λέοντος με τις ασπίδες τους ανασηκωμένες, μην αποκρούσουν τον κατακλεισμό των εχθρικών βε το κομμάτι της γης μπροστά τους θύμιζε το πανί που πάνω του βάζουν τις καρφίτσες. Τα βέλη του εχθρού ήταν τόσο πυκνά όσο και τα γκάφια στη ράχη του κατζόχυρου. Ο φράχτης του τείχους. Κι ήταν, αφού τον σημάδευαν εκατοντάδες βέλη του εχθρού μες του πιά. Τώρα οι κονταροφόροι μη διέσπασαν. Όπως όταν παίζουν με τη σφαίρα τα παιδιά. Οι πυκνές τους γραμμές έγιναν προς, κα... προς τα πίσω Άρχισε να πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλο καθώς εκείνοι που ήταν μπροστά προσπαθούσαν να φύγουν και εκείνοι που ήταν πίσω μπερδεύονταν με τη φύγη τους. Το έδαφος μπροστά στους παρτιάτες έγινε μια θάλασσα από μέλη και στήθη, πόδια με περισκελίδες και κοιλιές. Οι άντρες σέρνονταν σιγά σιγά με την πλάτη πάνω στους πεσμένους συντρόφους τους, ενώ άλλοι καρφωμένοι ανάσκελα σφάδαζαν και ούρλιαζαν με τα χέρια ψηλά εκλυπαρώντας λί Τούτη τη σφαγή δεν τη χωρούσε ο νους του ανθρώπου. Είδα τον Ολύμπιο να πηγαίνει προς τα πίσω. Δεν πατούσε πάνω στη γη. Αλλά στη σάρκα του πεσμένου εχθρού. Πάνω σε ένα χαλί από σώματα. Σε πληγωμένους, αλλά και σε νεκρούς. Ενώ βοηθός του, ο Άβατος, τον κάλυπτε βυθίζοντας τη μύτη του κονταριού του, στα σπλάχνα του ζωντανού ακόμα εχθρού καθώς περνούσε. Έμοιαζε με βαρκάρυπες προχνέ τη βάρκα του με το κοντάρι. Ο Ολύμπιος έφτασε σε ένα σημείο από όπου μπορούσαν να τον δουν οι συμμαχικές εφεδρικές δυνάμεις που ήταν και τα μήκος του τείχους. Έβγαλε την περικεφαλέα του για να δουν οι διοικητές το πρόσωπό του. Μετά κουνήσε τρεις φορές το ακόντιο που κρατούσε σε οριζόντια θέση. Έφοδος! Έφοδος! Με μια κραυγή που σου πάγωνε το αίμα... Οι άνδρες όρμησαν στη μάχη. Είδα τον Ολύμπιο να κάθεται με το κεφάλι γυμνό και να κοιτάζει το έδαφος που ήταν σπαρμένο με τα κουφάρια του εχθρού, αποκαμωμένος κι ο ίδιος από το μακελιό. Μετά ξανάβαλε την περικεφαλαία του. Το πρόσωπό του εξαφανίστηκε. και φωνάζοντας το βοηθό του, ξαναρίχτηκε στη μάχη. Πίσω από τους ακοντιστές που ήταν τραπεί σε φυγή, βρίσκονταν τα αδέλφια τους, οι μύδι τοξότες. Οι τελευταίοι είχαν αποτραβείχτη μετάξυ χωρίς να χαλάσουν τι σειρές του σε βάθος είκοσι ανδρών. Κάθε τοξότης ήταν στη θέση του πίσω από την ολόσφα μια σπίδα πολυγαριά που η βάση της θερεώνατε στο έδαφος με σιδερένιους πασάλους. Ένα ουδέτερο έδαφος εκατό ποδιών περίπου χώριζε τους παρτιάτες από το τείχος των σαϊτοβόλων. Ο εχθρός άρχισε τώρα να ριχνεί πάνω στους δικούς του ακοντιστές, στους τελευταίου θύλακες. Των γενναίων που πάλευαν ακόμα σώμα με σώμα προσπαθώντας να εμποδίσουν την προέλαση των λακεδαιμονίων. Οι μήδη σημάδευαν τους άνδρες τους στην πλάτη. Δεν τους ένοιαζαν σκότωναν δέκα δέρφια τους, αρκίαστο κι ένα τυχερό βέλος να έβρισκε ένα σπαρτιάτι. Από όλες τις σκηνές υπέρτα του θάρους που εκτιλήχθηκαν αυτή τη φοβερή ημέρα, Τούτι που έβλεπαν τώρα οι σύμμαχοι πάνω από το τείχος, τις ξεπερνούσε όλες. Κανείς από όσους έγιναν μάρτυρές της δεν είχε ματαβεί κάτι παρόμοιο στη γη. Καθώς το μέτωπο των Σπαρτιατών έτρεπε σε φυγή τους τελευταίους ακοντιστές, οι πρώτες σειρές εμπανίστηκαν ακάλυπτες. Θαυμάσοι οι στόχοι στα βέλη των τοξωτών. Ο ίδιος ο Λεωνίδας, σε αυτή την ηλικία, έχοντας επιβιώσει μια σφαγής που η σωματική της κούραση θα είχε εξουθενώσει και τον πιο ρωμαλαίο άντρα, στην πρώτη του νεότητα, Είχε ακόμα το ψυχικό σθένος να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και να διατάζει το σχηματισμό της φάλαγγας και την προέλασή της. Οι λακεδαιμόνοι υπάκουσαν στη διαταγή του, ίσως όχι με την ακρίβεια της παρέλασης, αλλά με μια πειθαρχία και τάξη πέρα από κάθε φαντασία, κάτω από αυτές τις συνθήκες. Πριν προλάβουν να εξαπολύσουν οι μύδι για δεύτερη φορά τα βέλη τους, βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο με ένα μέτωπο εξήντα και πλέον ασπίδων. Το λάμδα των Λακεδαιμονίων διακρινόταν ακόμα κάτω από τα στρώματα της λάσπης, της γλίτσας και του αίματος πέτρεχε ποτάμι από τον ορίχαλκο και έσταζε από τη δερμάτινη ποδιά που κρεμότανε κάτω από τις ασπίδες, και που προστάτευε τα πόδια των πολεμιστών από τον καταιγισμό των βελών, όπως συνέβαινε αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Βαριές οριχάλκινες κνημίδες προφύλασαν τις κνήμες τους, πάνω από τη στεφάνη της ασπίδας, εκτείνονταν μόνο οι περικεφαλαίες, με μόνες εκτεθειμένες τις χισμές των ματιών. Ενώ από πάνω τους κοιμάτιζαν οι κάθετες χέτες των πολεμιστών και τα λόξα των αξιωματικών, το οριχάλκινο και πορφυρό τείχος προχώρησε μέσα στη φωτιά των μήδων, Καλαμένια βέλη έπεφταν με φωνική ταχύτητα στις σπαρτιατικές γραμμές. Ένας τοξότης που είναι τρομοκρατημένος σημαδεύει πάντα ψηλά. Μπορούσε να ακούσει κανείς τα βέλη που έπεφταν σαν χαλάζι, καθώς περνούσαν πάνω από τις περικεφαλαίες των ονδρών των πρώτων στίχων, για να τσακιστούν στη συνέχεια πάνω στο δάσος των κάθετων κονταριών. Έπειτα τα βέλη έπεφταν και σκορπίζονταν πάνω στις πάνω πλαισιρές. Οι χαλκ Συγκρούονταν με τις χαλκοπρόσωπες ασπίδες με ένα θόρυβο που θύμιζε σφυρί στο αμόνι. Ο οργισμένος χτύπος τους τονιζόταν από το τράνταγμα του αδιαπέραστου μετάλλου και της βαλανιδιάς, καθώς η μύτη έπλητε την ασπίδα, όπως ένα καρφί μια χοντρή σανίδα. Εγώ πάλι στεκόμουν πλάτη με πλάτη με το Μεδοντα, τον πρεσβύτερο του συζητηρίου του Δευτελείου, που η τιμητική του θέση βρισκότανε ακριβώς πίσω από την πρώτη γραμμή. Της ενωμοτείας του διενέκη. Οι σαλπιγκτές έδωσαν αμέσως το πρόσταγμα να καλυφθεί παράταξη από άοπλους και ξαρμάτωτους, να συμπτυχθούν ώστε να καλύψουν όσο καλύτερα γινόταν τις πίσω σειρές, χωρίς ωστόσο να τις εμποδίζουν. Καλώντας το σύνολο, να ανασένει ακολουθώντας το ρυθμό του αυλού. Οι πυκνείς τύχοι προχωρούσαν όχι σαν άτακτος όχλος, φωνάζοντας σαν άγροι, αλλά εντελώς Σοβαρή, επιβλητική θα έλεγε κανεί, με φοβερή περίσκεψη. Συγχρονισμένη με το ξιούρλιαχτό των σαλπυγκτών, ανάμεσα στα δύο με κενό από εκατό πόδια είχε μειωθεί στα εξήντα. Τώρα οι βολές των μύδων διπλασιάστηκαν, οι διαταγές των αξιωματικών του εχθρού ακούγονται πια καθαρά, και νιώθε στον αέρα να πάλεται καθώς οι σειρές του εκτόξευαν συνεχώ με λύσα τις αίτες του. Κι ένα μόνο βέλος να περνούσε ξυστά από τα αυτοί κάποιου, έκανε τα γόνατα να τρέμουν. Η ακονισμένη αχμή του θαινόταν να ουρλιάζει με κακία. Το καλαμωτό βάρος του βέλους κουβαλούσε ένα φορτίο που σκορπούσε το θάνατο. Ακολουθούσαν τα φτερά που διαβίβαζαν με το σιωπηλό ουρλιαχτό τους τη φωνική διάθεση του εχθρού. Εκατό βέλη μαζί έκαναν διαφορετικό θόρυβο. Ο αέρας Φαινόταν να πυκνώνει, να γίνεται συμπαγής, πυρακτωμένος, να πάλεται σαν να είναι στερεός. Ο πολεμιστής καρύπως είναι γλωβισμένος σε ένα διάδρομο κινούμενου ατσαλιού. Ο ουρανός δεν φαινόταν, δεν θυμώσουν καν ότι υπάρχει. Τώρα ήρθαν χίλια βέλη, ο ήχος είναι σαν ένα σπίχος, δεν υπάρχει χώρος ένα μεσά του ο ένα μικρό αραξοβόλι. Γερός αβουνό, αδιαπέραστος, τραγουδάει μαζί με το θάνατο, και όταν αυτά τα βέλη εκτοξεύονται, όχι προς τα πάνω, διαγράφοντας μια μακριά τροχιά για να πλήξουν το στόχο, οδηγούμενα από το βάρος της πτώσης τους. Αλλά αντίθετα, κατευθείαν πάνω στο στόχο. Τη στιγμή που ο τοξότης τα αφήνει να πετάξουν έτσι ώστε η πτήση τους να είναι οριζόντια, ευθεία, εκτοξευμένα με τόση ταχύτητα και από τόσο κοντά από το ξό της, δεν λαφεύει στο μέτρημα και ξέρει ακριβώς πώς βρίσκουν το στόχο τους. Τότε αυτό είναι που λένε «φωτιά από σίδερο», η φωτιά της κόλασης. Μέσα σε αυτήν προχωρούσαν οι σπαρτιάτες. Αργότερα οι σύμμαχοι που παρακολουθούσαν από το τείχος τους είπαν ότι εκείνη τη στιγμή που τα κόντια των πρώτων στίχων χαμήλωσαν Όλα μαζί από την κάθετη θέση της προέλασης, στην οριζόντια της επίθεσης. Και η πυκνή φάλαγγα διπλασίασε το βηματισμό για να ορμήσει στον εχθρό. Εκείνη τη στιγμή όταν το είδα αυτό η μεγαλειότητά του, πετάχτηκε όρθιος, φοβούμενος για το στρατό του. Οι Σπαρτιάτες ήξεραν πώς να επιτεθούν στη λιγαριά. Είχαν εξασκηθεί πάνω σε αυτό, κάτω από τι την πεδιάδα της Οτώνες στις αμέτρητες επανελήψεις όταν εμείς οι βοηθητικοί του στρατού και οι ύλωτες, παίρναμε τις θέσεις μας με τις ασπίδες της άσκησης στερεωμένες μπροστά μας. Και σκρετούσαμε μόλιμα στη δύναμη, περιμένοντας τη μαζική σύγκρουση της επιθασής τους. Οι Σπαρτιάτες ήξεραν ότι το ακόντιο ήταν άχρηστο, μπροστά στα πλεκτά καλάμια. Το κοντάρι διαπερνούσε τη λιγαριά, αλλά ήταν αδύνατο πια να ξενευγεί. Το ίδιο συνέβαινε και με το κάρφωμα του ψήφους, που αναπηδούσε πάνω της, λες και χτυπούσε σίδερο. Η γραμμή του εχθρού. Πρέπει να χτυπηθεί, όπως γίνεται με το στρατό, να συντριβεί και να υπέρφαλα Έπρεπε να χτυπηθεί τόσο άγρια και με τόση μαζική δύναμη, που οι πρώτες σειρές να καταρρεύσουν και να πέσουν κάτω η μια μετά την άλλη, σαν τα πιατικά στον τουλάπι όταν σύεται η γη. Αυτό και έγινε. Οι μύθοι τοξότες δεν ήταν παραταγμένοι σε ένα συμπαγές ορθογώνιο από την αρχή μέχρι το τέλος, με κάθε πολεμιστή να ενισχύει το σύντροφό του από τη σύγκρουση της επίθεσης. Οι σειρές τους σχημάτιζαν τρύπες, εναλλασσόμενα μέτωπα, κάθε στίχος πλάι σε που ήταν μπροστά του, ώστε οι τοξότες, το δεύτερο, να μπορούν να τοξεύουν τα βέλη τους ανάμεσα από τα κενά που άφηναν οι πρώτοι. Και αυτός συνεχίζονταν. Σε όλο το σχηματισμό. Ακόμη, οι σειρές του εχθρού δεν ήταν συμπαγείς όπως η Σπαρτιατική φάλαγγα. Υπήρχε ένα κενό, ένα διάστημα ανάμεσα στις σειρές, γιατί αυτό απαιτούσε η τεχνική του τόξου. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που περίμεναν οι Σπαρτιάτες. Η πρώτη σειρά του εχθρού διαλύθηκε αμέσως μετά τη σύγκρουση. Οι ολόσαμες ασπίδες φάνηκαν να πέφτουν προς τα πίσω. Οι πάσαλοι που τη στερεώναν στη γη πετάφτηκαν σαν τα της τέντα στην καταιγίδα, οι μπροστάριδες τοξώτες ανατράπηκαν και καλύφθηκαν από το τοίχο των ασπίδων τους, όπως η πυργίσκη του οχυρού μετά την επίθεση του κρύου. Η προέλαση των Σπαρτίατων συνεχιζόταν από πάνω τους. Το ίδιο έγινε με τη δεύτερη και με την τρίτη σειρά. Οι άντρας του εχθρού που ήταν στις μεσαίες σειρές... Μετά από τις προτροπές των αξιωματικών τους προσπάθησαν απελπισμένα να κρατηθούν και να αντισταθούν, τα τόξα του εχθρού ήταν άχρηστα από κοντά, όταν έπρεπε να αντιμετωπίσουν το σπαρτιάτικο στρατός τυθώς με στήθος. Τα πέταξαν λοιπόν στην άκρη, και πολεμούσαν με τα γιαταγάνια που είχαν στις ζώνες τους, είδα ένα ολόκληρο μέτωπο από δαυτούς χωρίς ασπίδας να χτυπούν άγρια με ένα μαχαίρι σε κάθε χέρι, η ανδρεία των μήδων δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Αλλά οι ελαφριές λεπίδες τους ήταν κίνδυνα σαν παιχνίδια. Για να αντιμετωπίσουν το συμπαγές τείχος του σπαρτιατικού εξοπλισμού, θα έπρεπε να προστατεύονται με καλάμια. Εκείνο το βράδυ μάθαμε από τους Έλληνες λιποτάκτες που το είχαν σκάσει πάνω στη σύγχυση ότι οι πίσω σειρές του αντιπάλου, 30 ή 40 συνολικά, πιέστηκαν προς τα πίσω τόσο δυνατά από τους άντρες που κατέρευσαν στην πρώτη σειρά ώστε άρχισαν να κατρακυλούν από το δρόμο της Τραχίνας προς τη θάλασσα. Πραγματικό πανδαιμόνιο βασίλευε, σε όλη την περιοχή. παπήχε είχε αρκετές εκατοντάδες πόδια από τα στενά, όποι και τα δύο ξυγινότανε δίπλα στο βούνο με τον κόλπο να χάσει και ογδόντα πόδια κάτω. Πάνω από το του γκρεμού, Ανέφεραν οι λιποτάκτε, οι άτυχοι κονταροφόροι και τοξώδες καθώ έπεφθαν αρπάζονταν από τους άντρες που ήταν μπροστά τους, παρασύροντάς τους και αυτούς το θάνατο. Η μεγαλειότητά του, όπως μάθαμε, αναγκάστηκε να το δει αυτό, καθώς ο χρόνος του ήταν σχεδόν πάνω από εκείνο το μέρος. Ήταν η δεύτερη φορά, έτσι είπαν οι παρατηρητές, που η μεγαλειότητά του πετάχτηκε όρθιος από φόβο για την τύχη των πολεμιστών του. Το έδαφος πίσω από τους παρτιάτες που προήλαβναν, όπως ήταν αναμενόμενο, στρώθηκε από τα αναποδογυρισμένα κορμιά των νεκρών και των τραυματιών του εχθρού. Τότε όμως τα πράγματα πήραν νέα τροπή. Οι μήδη είχαν υπερφαλαγγιστεί με τόση ταχύτητα και όρμη, που πολλοί από αυτούς, ένας αρκετά υπολογίσιμος αριθμός, είχαν παραμείνει άθικτοι. Σηκώθηκαν λοιπόν... Και προσπάθησαν να ανασυνταχθούν για να δεχτούν όμως πάρα αυτά την επίθεση των συμπαγών σειρών, των εφεδρικών συμμαχικών δυνάμεων, οι οποίες προχωρούσαν τώρα σε σχηματισμό για να ενισχύσουν και να ανακουφίσουν τους παρτιάτες. Ακολούθησε δεύτερη σφαγή και θα οι τεγιάτες και οπούντι, οι οπούντοι οι έπεφταν πάνω σε αυτήν την αθαίριστη ακόμα συγκομιδή. Η τεγέα συνορεύει με τη Λακεδέμονα. Αιώνε ολόκληρου οι Σπαρτιάτε και οι Τεγιάτε μάχονταν στι παιδιάδες που βρίσκονται στα σύνορά τους, πριν γίνουν σύμμαχοι και σύντροφοι, εδώ και τρεις γενιές τώρα. Από όλου του εκτός εκτό βέβαια από του Σπαρτιάτε, οι πολεμιστέ τη Τεγία είναι οι πιο άγριοι και οι πιο εκπαιδευμένοι. Όσο για τους του Λοκρού του το πάλι πολεμούσαν για τη χώρα του, τα σπίτια οι τα χωράφια και τα ιερά τους βρίσκονταν μιαν ώρα δρόμο από τις θερμοπύλες. Η λέξη «Έλαιός» το ήξεραν καλά. Δεν υπήρχε στο λεξικό του εισβολέα. Αλλά δεν θα την έβρισκαν ούτε στο δικό τους. Τραβούσα ένα τραυματισμένο υπέα. Το φίλο του Πολύνικου Δωριέα, στην άκρη του πεδίου της μάχης, όπου θα ήταν ασφαλής, όταν το πόδι μου γλίστρισε σε ένα που μου έφτανε μέχρι τον αστράγαλο. Δυο φορές προσπάθησα να βρω την ισορροπία μου και τις δυο φορές έπεσα. Βλαστημίσα τη γη. Ποια καταραμένη πήγε ξεπίδησε ξαφνικά από τη βουνοπλαγιά, όταν πριν από λίγο δεν υπήρχε τίποτα. Κοίταξα κάτω. Ένα ποτάμι αίματος κάλυπτε και τα δυο μου πόδια. Το τροφοδότουσε ένα βλάκι στο χώμα σαν το λούκι ενός φαγίου. Οι μύδι είχαν λυγήσει. Οι ταιγιάτες και ο πουντίλοκροι όρμησαν να ενισχύσουν τις σειρές των εξαντλημένων σπαρτιατών, πιέζοντας ακόμα πιο πολύ τον παραπέοντα έχθρο. Τώρα ήτανε η σειρά των συμμάχων. «Χώστε τους τα τσάλι αγόρια. φώναξε ένας σπαρτιάτης καθώς το κύμα των συμμαχικών στίχων προχώρησε σε βάθος δέκα μπρών από τα και από τις δύο πλευρές και σχημάτισε μια συμπαγή φάλαγγα Μπροστά από τους πολεμιστές της πάρτης που επιτέλους αποτραβήχτηκαν με πόδια που έτρεμαν από την κούραση, και σωριάστηκαν ο ένας δίπλα στον άλλο πάνω στη γη. Τελικά βρήκα τον Αφέντη μου. Ήταν αγωνισμένος στεναπόδι, έξω θενωμένος, φύγοντας με τα δύο χέρια το σπασμένο ακόντιό του, από που έλειπη λεπίδα. το είχε καρφώσει στη γη και κρεμόταν επάνω τους ανάφυρμα, το βάρος της περικεφαλαίας του έκανε το κεφάλι του να γέρνει τα κάτω. Δεν είχε το κουράγιο να τη σηκώσει να τη βγάλει. Ο Αλέξανδρος οριάστηκε πλάι του, με τα τέσσερα, εξαντλημένος, ενώ το λοφείο της πυρικεφαλαίας του ακούμπησε στο χώμα. Τα πλευρά του ανεβοκατέβαιναν σαν του κυνηγόσκυλου, ενώ αφρός από σάλιο, φλέγμα και αίμα, κυλούσε από τα οριχάλ μάγουλα της προσωπίδας. Εκείνη τη στιγμή μας προσπέρασαν οι τεγιάτες κιλοκροί. Συνέχιζαν να αποθούν τον εχθρό. Στην πρώτη ενάπαυλα αυτή τη μάχη, που φαινόταν ότι κράτησε μια νεονιότητα, ο φόβος της άμεσης εξόντωσης απομακρύνθηκε. Ήλα δε δαιμόνιοι ισοριάζονταν εκεί που ήταν με τα πρώτα. Μετά με τα και τους αγώνε. Έπειτα απλώς ξάπλωναν στο πλάι οι ανάσκελα ο ένας πάνω στον άλλο προσπαθώντας να πάρουν μια ανάσα. Τα μάτια τους φαίνονταν άδεια. Λες και ήταν τυφλοί. Κανείς δεν είχε τη δύναμη να μιλήσει. Όπλα έπεφταν από μόνα τους, γιατί τα χέρια ήταν τόσο πιασμένα, που η θέληση δεν μπορούσε να αναγκάσει τους μης να χαλαρώσουν τη λαβή τους. Ασπίδες έπεφταν στη γη, με την ομφαλό προς τα κάτω και ατιμασμένες. Εξουθενωμένοι άντρε οριάζονταν πάνω τους μπρούμητα και δεν είχαν τη δύναμη ούτε το πρόσωπό τους να γυρίσουν στο πλάι για να αναπνεύσουν. Ο έφτισε μια χούφτα δόντια από το στόμα του, όταν ξαναβρήκε αρκετή δύναμη να βγάλει την περικεφαλαία του. Τα μακριά μαλλιά του ήταν ένα κουβάρι, μια μπερδεμένη μάζα αλμυρού υδρότα και αίματος. Τα μάτια του ήταν ανέκφραστα σαν πέτρες. Κατέρευσε σαν παιδί, χώνοντας το πρόσωπό του στην αγκαλιά του αφέντη μου, κλαίγοντας χωρίς δάκρυα, όπως εκείνη που η τσακισμένη τους ύπαρξη δεν έχει πια άλλο υγρό να χύσει. Εκείνη τη στιγμή ήρθε και ο Αυτόχειρας, τραυματισμένος και στους δύο ώμους, φανερά χαρούμενος. Στάθηκε πάνω από τους εξουθενωμένους άντρες, άφοβα, φωνάζοντας ότι οι σύμμαχοι είχαν ξεμπερδέψει και με τους τελευταίους μύδους, και τους έκοβαν κομματάκια με τόση μανία, που φαινόταν ότι η σφαγή γινόταν δέκα βήματα πιο πέρα, αντί για έκατο. Είδα τα μάτια του αφέντη μου δυο μαύρες λίμνες πίσω από τις σχισμές της προσωπίδας του. Έδειξε αδύναμα τον άδειο σάκο στην πλάτη μου, όπου φύλαγα τα εφεδρικά κόντια. «Τι έγιναν τα κόντια μου», είπε με βραχνή φωνή. «Τα έδωσα», πήρε μια ανάσα και μετά από λίγο είπε. «Σε δικούς μας άντρες, ελπίζω». Τον βοήθησε να βγάλει την περικεφαλαία του. Πρέπει να πήρε τουλάχιστον 10 λεπτά. Τόσο φουσκωμένα ήταν από τον υδρότα και το αίμα το μαλλινό κάλυμα της κεφαλής, και μπερδεμένη μάζα των μαλιών του. Τότε ήρθαν οι πειρατές με το νερό. Κανένας πολεμιστής δεν είχε τη δύναμη να κάνει κούπα τα χέρια του. Έτσι, το υγρό έπεφτε σε κουρέλια και ρούχα που οι άνδρες πίεζαν στα χείλη τους και απομυζούσαν. Ο Δινέκης έβγαλε τα μπερδεμένα μαλλιά του από το πρόσωπο. Το αριστερό του μάτι έλειπε. Είχε βγει και η κόνχη του τώρα φάνταζε τρομακτική, γεμάτη ιστού και αίμα. Ξέρω, ήταν το μόνο που είπε. Ο αριστομένης κοβίαντας, κι άλλοι από την ενομοτία, ο μαύρος λέων και ο λέων που την είχε γαϊδουρινή, εμφανίστηκαν τώρα βαριά με τα χέρια και τα πόδια κομματιασμένα από αναρρύθμιτα κοψήματα, γεμάτη λάσπη και αίμα. Οι τελευταίοι, Ελά και πολλοί άντρες από άλλες μονάδες που είχαν μπερδευτεί, σοριάστηκαν ο ένας πάνω στον άλλο, σας εδιάζωμα στον τοίχο ενός ναού. Γονάτισα δίπλα στον εφέντη μου, πιέζοντας το βρεγμένο κουρέλι σαν επίθεμα στην τρύπα που κάποτε ήταν το μάτι του. Το ύφασμα μουούλιασε σας φουγγάρι. στο μέτωπο όπου ο εχθρός υποχωρούσε άτακτα, οι νικητές της στιγμής είδαν τον πολύ όρθιο. μόνο με τα όπλα σηκωμένα προς τον εχθρό, που το είχε βάλει στα πόδια. Έβγαλε την περικεφαλαία του πέσταζε αίμα και υδρότα και την απόθεσε θρίαμβευτικά πάνω στη γη. «Όχι σήμερα που τα ανασγεί», φώναξε στον εχθρό που έτρεχε. «Όχι σήμερα». Κεφάλαιο 25 μου είναι αδύνατο να πω με βεβαιότητα πόσες φορές εκείνη την πρώτη μέρα κάθε συμμαχικό σύνταγμα πήρε θέση στο τρίγωνο που οριζόταν από τα στενά και το πρόσωπο του βουνού, από τα βράχια της θάλασσας και από το τείχος των φωκέων. Το μόνο που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι ο Αφέντης μου άλλαξε τέσσερις ασπίδες. Στις δύο έσπασε το κάτω μέρος του δρύνου πλαισίου από τα πανωτά χτυπήματα. Στην τρίτη βούλιαξε το πλέγμα ενώ στην τέταρτη έσπασαν οι λαβές. Δεν ήταν δύσκολο να βρει κανείς άλλες. Φτάνει να έσκυβε στο πεδίο της μάχης. Τόσα πολλά όπλα ήταν πεταμένα κάτω, δίπλα στους νεκρούς, στους ετοιμωθάνατους ιδιοκτήτες τους. Μεταξύ των δεκαεξι ανδρών που σκοτώθηκαν από την ενομοτία του αφέντη μου εκείνη την πρώτη μέρα ήταν και ο Λάμπης, ο Σοβιάδης, ο Τελαμώνας, ο Σθένελαος. Ο Αρίστονας και σοβαρά τραυματισμένοι ο Νίκανδρος, ο Μύρονας, ο Χαρίλαος και ο Βίαντας. Ο Αρίστονας έπεσε στην τέταρτη και τελική επίθεση, πολεμώντας εναντίον των αθανάτων της μεγαλειότητάς του. Ο Αρίστονας ήταν ένας από τους Εικοσάριδες, μια από τις πασμένες μύτες του Πολύνικου. Η αδελφή του η Αγάθη δόθηκε ο σύζυγος στον Αλέξανδρο. Αυτό τους έκανε Δελφία εξ Η ομάδα αποκατάστασης βρήκε το σώμα του αρίστονα, γύρω στα μεσάνυχτα δίπλα στο τείχος του βουνού. Ο Δημάδης, ο βοηθός του, ήταν ξαπλωμένος πάνω του, με την ασπίδα ακόμα στη θέση της, προσπαθώντας να προστατέψει τον αφέντη του. Και τα δυο του πόδια ήταν κομμένα από ένα σαγγάρι, ένα πολεμικό τσεκούρι. Το κοντάρι ενός εχθικού δώρατος. Είχε σπάσει ακριβώς κάτω από την αριστερή ρόγα του στήθους του. Αν και ο Ρίστονας είχε πάνω από είκοσι τραύματα στο κορμί του, ένα χτύπημα όμως στο κεφάλι, σίγουρα από κάποιο είδους ρόπαλο ή έλκυθρο της μάχης, ήταν αυτό που τον αποτελείωσε συντρίβοντας κεφάλι και περικεφαλαία μαζί, πάνω από τη γραμμή του ματιού. Τα εισιτήρια των νεκρών κρατήθηκαν όπως συνηθιζόταν και μοιραστήκαν από τον ιερέα της μάχης. Στην περίπτωση αυτή, από τον πατέρα του Αλέξανδρου. τον πολέμαρχο αρχό Ολύμπιο. Ο ίδιος, ωστόσο, σκοτώθηκε από ένα περσικό βέλος μια ώρα πριν πέσει η νύχτα. Λίγο πριν την τελική σύγκρουση με τους Πέρσες αθανάτους. Ο Ολύμπιος είχε καταφύγει με τους άνδρες του της πολεμίστρας του τείχους, στο προκάλυμα του φράχτη. Ετοίμαζε τα όπλα του για την τελική επίθεση της ημέρας. Παρόλα αυτά... Έγραφε στο ημερολόγιό του. Τα απίραχτα από τη φωτιά ξύλα τον προστάτευαν. Έτσι τουλάχιστον νόμιζε. Είχε βγάλει την περικεφαλαία και το θωρακά του, αλλά το βέλος οδηγημένο από κάποια κακή μοίρα πέρασε μέσα από το μοναδικό άνοιγμα που υπήρχε. Όχι μεγαλύτερο από το χέρι ενός ανθρώπου. Βρήκε τον Ολύμπιο στο σβέρκο και του σπασε το νοτιέο μυελό. Πέθανε μετά από λίγο, χωρίς να ξαναβρεί την ομιλία και τις αισθήσεις του, στην αγκαλιά του γιού του. Έτσι ο Αλεξανδρός έχασε πατέρα και κουνιάδο μέσα σε ένα απόγευμα. Από τους Παρτιάτες τις πιο σοβαρές απώλειες, την πρώτη μέρα, τις είχαν ήπις. Από τους 30 οι δεκαέπτα, είτε σκοτώθηκαν είτε τραυματίστηκαν, τόσο σοβαρά που δεν ήταν σε θέση πια να πολεμήσουν. Ο Λεωνίδας πληγώθηκε έξι φορές, αλλά βγήκε από το πεδίο της μάχης μόνος του. Ο Πολύνικος πάλι προς μεγάλη έκπληξη όλων, αν και πολεμούσε όλη μέρα στην πρώτη γραμμή της πιο πολύ νεκρής μάχης είχε μόνο μερικές εκδορές και κοψίματα, που μερικά από αυτά έγιναν κατά λάθος από το δικό του ατσάλι, έτσι καθώς το κουνούσε περαδόθε, και των συντρόφων του. Είχε υποστεί ωστόσο σοβαρό τράβηγμα και στους δύο τένοντες της κνήμης. Αλλά και στον αριστερό μου. απλώς από τον αγώνα και τις υπερβολικές απαιτήσεις από τη σάρκα, σε στιγμές υπέρτα της ανάγκης. Ο βοηθός του άκανθος είχε σκοτωθεί στην προσπάθειά του να τον υπερασπιστεί, ατυχώς σαν τον Ολύμπιο, λίγα λεπτά πριν λήξει η μάχη της ημέρας. Η δεύτερη επίθεση άρχισε το μεσημέρι. Ήταν οι ώρες CV, οι πολεμιστές της Κησίας. Κανείς από τους συμμάχους δεν εγνώριζε πού στα κομμάτια ήτανε αυτό το μέρος. Αλλά όπου κι αν ήταν, έβγαζε άντρες απίστευτα γενναίους. Η Κησία, όπως έμαθαν οι σύμμαχοι αργότερα, είναι μία χώρα αγωνική και εχθρική, κοντά στη Βαβυλώνα, γεμάτη φαράγγια και δερβένια. Αυτό το σύνταγμα του εχθρού καθε άλλο παρά το πέτρινο τείχος του καλύδρου Πέρασε αυτό το εμπόδιο με μεγάλες δρασκελιές, σκαρφαλώνοντας πάνω του με αποτέλεσμα οι πέτρες να κυλούν αδιακρύτως πάνω στα δικά τους στρατεύματα όσο και στα συμμαχικά. Εγώ προσωπικά δεν μπορούσα να δω αυτή τη μάχη απευθείας, γιατί κατά τη διάρκεια αυτής της ανάπαυλας βρισκόμουν πίσω από το τείχος. Φρόντιζα όσο καλύτερα μπορούσα τις πληγές του αφέντη μου και των άλλων αντρών της μας, και προσπαθούσα να καλύψω τις ανάγκες τους, αλλά και τις δικές μου. Μπορούσα όμως να την ακούσω. Νόμιζες ότι γκρεμιζόταν όλο το βουνό. Από ένα σημείο, από εκεί που ήταν ο Δινέκης και ο Λέξανδρος, στο στρατόπεδο των Σπαρτιατών, για κατά πόδια πίσω από το τείχος, μπορούσαμε να δούμε τις έτοιμες μονάδες. Αυτή τη φορά τους Μαντινείς και τους Αρκάδες, να ξεχύνονται στις επάλξεις του τείχους, και από εκεί να εκτοξεύουν δόρατα νεκόντια ακόμα και βράχους πάνω στους εισβολείς, οι οποίοι πάνω στον ενθουσιασμό του θρίαμβου που πίστευαν ότι είχαν στο χέρι, έβγαζαν ένα μακρόσυρτο που σούκοβε το αίμα, κάτι σαν «ελελελέε». Οι θυβαίοι, όπως μάθαμε αργότερα, ήταν αυτοί που απόθυσαν την επίθεση των κυσίων Οι πολεμιστές των Θηβών Κρατούσαν τη δεξιά πτέρυγα, όπω είδαν οι σύμμαχοι κατά μήκος της απόκρυπνης ακτής. Ο αρχηγός τους, ο Λεοντιάδης και οι επίλεκτοι μαχητές που πολεμούσαν στο πλευρό του, κατάφεραν να δημιουργήσουν μια ρογμή στο πλήθος των εχθρών, γύρω στα σαράντα πόδια από τα βράχια. Οι θηβαίοι όρμησαν έναμεσά τους και άρχισαν να αποθούν τους αποκομμένους τείχους του εχθρού, γύρω στις είκοσι σειρές προς τον κρεμό. Για άλλη μια φορά το βάρος της Πανοπρίας των Συμμάχων αποδείχτηκε κατά νίκητο. Το δεξί του εχθρού υποχώρησε κάτω από την πίεση των συντρόφων τους που είχαν εγκαταλείψει. Κατρακύλησαν στη θάλασσα, όπως έγινε κατά την υποχώρηση των μήδων. Προσπαθούσαν να κρατηθούν από τις περισκελίδες, τις ζώνες και τέλο από τους αστραγάλους των συντρόφων τους, παρασύροντας και αυτούς μαζί τους. Η σύντριβή ήταν μαζική και γρήγορη και πιτεινόταν ακόμα πιο πολύ από τον φοβερό τρόπο με τον οποίο χανόταν ο σκοτωμένος που ήταν κατρακυλούσε 80 και εκατό πόδια, με αποτέλεσμα να τσακιστεί πάνω στα βράχια. αν γλίτωνε απ' αυτό έπεφτε με την πανοπλία στη θάλασσα και από εκεί που είμαστε ακόμα, σε απόσταση πάνω από ένα στάδιο, από τη δίνη της μάχης, ακούγαμε καθαρά τις κραυγιές των ανδρών που γκρεμότσακίζονταν. Η Οι σάκες ήταν το επόμενο έθνος που επέλεξε ο ξέρξης να επιτεθεί στους συμμάχους, τούτοι πάλι συγκεντρωθήκαν κάτω από τα στενά γύρω στο μεσημέρι. Ήταν καμπίσχοι και βουνίσχοι πολεμιστές από την ανατολικά της αυτοκρατορίας, και οι πιο γενναίοι από όσους αντιμετώπισαν οι σύμμαχοι, πολεμούσαν με τσεκούρια, και για ένα διάστημα προκάλεσαν τις πιο βαριές απώλειες του Έλληνες. Στο τέλος, ωστόσο, το ίδιο τους το θάρρος ήταν η καταστροφή τους. Δεν διαλύθηκαν, ούτε πανικοβλήθηκαν. Ορμούσαν απλώς κατά κύματα. Γαντζώνονταν από τα πεσμένα κορμιά των αδελφών τους για να ρηχτούν, θαρρεις και επιζητούσαν το θάνατό τους, πάνω στις ασπίδες και στι σιδερένιες αιχμές των ελληνικών κονταριών. Απέναντι στους Άκες παρατάχθηκαν πρώτα οι Μυκηναίοι, οι Κορινθοί και οι Φλοιάσοι με τους Σπαρτιάτες, τους Τεγεάτες και τους Θεσποιείς έτοιμους να επέμβουν. Οι τελευταίοι μπήκανε στη μάχη σχεδόν αμέσως καθώς οι Μυκηναίοι και οι Κορινθοί αναλώθηκαν στο μήλο του θανάτου και απόκαμαν τόσο που ήταν αδύνατο να συνεχίσουν. Αλλά και οι εφευρικές δυνάμεις λίγησαν από την κούραση και χρειάστηκε... Να πάρουν μια ανανάσα από την τρίτη εναλλακτική μονάδα των Ορχομενίων και άλλων Αρκάδων, οι οποίοι πριν λίγο είχαν βγει από την προηγούμενη μάχη, και σαν που πρόλαβαν να δαγκώσουν ένα ξερό παξιμάδι και να κατεβάσουν μια γουλιά κρασί. Την ώρα που έσπασαν οι σάκες, ο ήλιος ήταν για τα καλά πάνω από το βουνό. Όλη η ορχήστρα ήταν πια στη σκιά. Έμοιαζε με χώρο από τα βόδια του άδει. Ούτε μία πιθανή δεν παρέμενε ανέπαφη και δίχως ρογμή. Η σκληρή σαμπέτραγη, ποτισμένη από το αίμα, τα ούρα και τα βρώμικα υγρά που είχαν χυθεί από τα εντόστια των σφαγμένων και κατακρεουργημένων ανδρών, ήταν τόσο βαθιά σκαμμένη σε μερικά σημεία, πέφτανε μέχρι την γνήμη ενός ανθρώπου. Υπάρχει μια ιερή πηγή, αφιερωμένη στην περσεφώνη, δίπλα στη θύρα εξόδου του στρατοπέδου των Λέ Δεμονίων. όπου το πρωί, αμέσως μετά την απόκορουση της μυδικής εφόδου, οι Σπαρτιάτες και οι θεσποίης είχαν καταρρεύσει από και θρήμβο. Εκείνη την πρώτη στιγμή της σωτηρίας, όσο προσωρινήκεν ήξεραν ότι ήταν, ένα κύμα υπέρτα της χαράς είχε απλωθεί σε όλο το στρατόπεδο των συμμάχων». Πάνω πλοι στέκονταν ο ένας αντίκρις στον άλλο και τσούγκριζαν τις ασπίδες τους για το κέφι τους και μόνο, σαν παιδιά που χαίρονται να ακούν το θόρυβο του ορίχαλκου πάνω στον ορίχαλκο. Είδα δυο φλιάσιους πολεμιστές να στέκονται πρόσωπο με πρόσωπο και να χτυπούν με τις γροθιές ο ένας τον ώμο του άλλου, ενώ δάκρυα χαράς κυλούσαν στα πρόσωπά τους. Άλλοι πάλι χοροπηδούσαν και χόρευαν. Ένας φλοιάσιος πολεμιστής αρπάχτηκε από τη γωνιά του πυργίσκου και άρχισε να κοπανάει το κεφάλι του στην πέτρα. Μπάμ, μπαμ, μπαμ, σαν δρελός. Άλλοι κυλιόνταν στο έδαφος, αντάλογα πάνω στην άμμο. Τόσο μεγάλη ήταν η χαρά τους, που δεν μπορούσαν να την εκδηλώσουν μάλλον τρόπο. Ταυτόχρονα, ένα δεύτερο κύμα συγκίνησης διέτρεξε το στρατόπεδο. Αυτό τη εψέβειας. Άντρες αγκάλιαζαν ο ένα στον άλλο, κλαίγοντας με δέος μπροστά στους θεούς. Ευχαριστήριες προσευχές αναπέμπονταν από ευσεβείς καρδιές. Και κανείς δεν τρεπότανε γι' αυτό. Σε όλη την έκταση του στρατοπέδου έβλεπες πολεμιστές γονατιστούς να παρακαλούν, άλλους να σχηματίζουν κύκλους με τα χέρια ενωμένα, ομάδες τριών και τεσσάρων ατόμων αγκαλιασμένων από τους ώμου. Άνδρε γονατιστού, δυο-δυο μαζί, και παντού μονομένα άτομα, πεσμένα στη γη να προσεύχονται. Τώρα, μετά από επτά ώρες μάχης, τίποτα από όλα αυτά δεν έβλεπε κανείς. Οι άνδρες κοίταζαν με ανάκφραστα μάτια την ανασκαμμένη πεδιάδα, σε τούτο το χωράφι του θανάτου, ήταν σπαρμένη ολόκληρη συγκομιδή από κουφάρια και ασπίδε, κομματιασμένε πανοπλίε και σπασμένα όπλα, σε τόσο μεγάλη ποσότητα. Πονούς δεν μπορεί να χωρέσει το μέγεθό τη ούτε οι αισθήσεις να την αντιληφθούν. Οι αμέτρητοι τρευματίες βογκούσαν και φώναζαν, σφάδαζαν ανάμεσα σε σωρούς από χέρια και πόδια και κομμένα ανθρώπινα κομμάτια, τόσο μπερδεμένα που ήταν αδύνατο να διακρίνεις έναν ολόκληρο άνθρωπο. Το όλο θέαμα θύμιζε τέρας με χιλιάδες μέλη, κάποιο τρομερό θηρίο ξαπλωμένο στην κομματιασμένη γη, που τώρα στράγγιζε από κάθε υγρό του κορμιού του, ξαναγυρίζοντα τη χθόνη αρογμή που το είχε γεννήσει. Κατά μήκο του πρόσωπου του βουνού η πέτρα γυάλιζε κατά κόκκινη, μέχρι εκεί που έφτανε το γόνετο. Τα πρόσωπα των συμμάχων πολεμιστών είχαν μεταμορφωθεί σε άμορφε μάσκες θανάτου, μάτια ανέκφραστα κοιτούσαν μέσα από τι κόλχε τα ρίσκη θεϊκή δύναμη. Ο δαίμονας τα είχε σβήσει σαν λάμπα και τα είχε αντικαταστήσει με μια περίγραπτη κούραση. Με ένα βλέμμα γυμνό από αισθήματα. Το άδειο βλέμμα του Άδη. Στράφηκα στον Αλέξανδρο. Φαινόταν τουλάχιστον πενήντε ετών. Στον καθρέφτη των ματιών του. Είδα το δικό μου πρόσωπο. Και μου ήταν αδύνατο να το αναγνωρίσω πια. Ένας τιμός ενάντια στον εχθρό που δεν υπήρχε πριν, ξεσηκώθηκε τώρα. Δεν ήταν μίσος. Μάλλον μια άρνηση για ήκτο. Η βασιλεία της αγριότητας άρχισε. Πράξει γεμάτε βαρβαρότητα που μέχρι πριν λίγο ήταν αδιανόητε, περνούσαν τώρα από το νου των ανδρών και τι ασπάζονταν χωρί δεύτερη κουβέντα. Το θέατρο του πολέμου, η δυσοδεία και το θέαμα ενό τέτοιου μακελιού είχαν τόσο πολύ κατακλείσει τι αισθήσει με τρόμου που το μυαλό είχε νεκρώσει και είχε γίνει ανέστητο. Η διαστροφή ήταν τόση, που τώρα τούτε τι πράξει, και μάλιστα Ποθούσε να τι πολλαπλασιάσει. Όλοι ήξεραν ότι η επόμενη επίθεση θα ήταν η τελευταία της ημέρας. Το παραπέτασμα της νύχτας θα ανέβαλε τη σφαγή για την επομένη. Ήταν επίσης ξεκάθαρο ότι όποια δύναμη έριχνω εχθρός στη μάχη, την επομένη θα ήταν η καλύτερη, η αφρόκρεμα που κρατούσε για αυτή την ώρα. Την ώρα που οι Έλληνε θα ήταν εξουθενωμένοι από την κούραση και δεν θα είχαν την παραμικρή ελπίδα να αντικατασταθούν. Από νέα στρατεύματα. Ο Λεωνίδας, που είχε να κοιμηθεί πάνω από 40 ώρες, τριγύριζε στις γραμμές των πολεμιστών, μάζευε τους άντρες κάθε συμμαχικής μονάδας και τους μιλούσε προσωπικά. «Να θυμάστε, αδέλφια, η τελική μάχη είναι το παν. Ό,τι πετύχαμε μέχρι σήμερα θα χαθεί, αν δεν το προφυλάξουμε τώρα στο τέλος. Πολεμήστε όπως δεν έχετε πολεμήσει ξανά. Στα διαλύματα ανάμεσα στις τρεις πρώτες επιθέσεις, κάθε πολεμιστής που ετοιμαζότανε για την επόμενη σύγκρουση είχε βαλθεί να καθαρίσει το εξωτερικό μέρος της ασπίδας και της περικεφαλαίας για να ξαναπροβάλλει στον εχθρό την αστραφτέρη επιφάνεια του ρίχαλκου που έσπερνε τον δρόμο. Καθώς ο μήλος του θανάτου συνέχιζε το άλεσμα όλη μέρα, αυτή νοικοκυρίστηκε δουλειά, αποδείχτηκε τελικά δίχως νόημα. Καθώς κάθε ρόζος και επίστρωση της ασπίδας είχαν πάνω τους πάρα πολύ αίμα και χώμα, λάσπη και περιτόματα ιστούς, σάρκα, μαλλιά και πυγμένο αίμα. Ό,τι μπορούσε να φανταστεί κανείς. Εξάλλου οι άνδρες ήταν πολύ κουρασμένοι. Δεν νοιάζονταν πια. Ο διθύραμβος, ο θυβαίος αρχηγός, την ανάγκη φιλοτιμίαν πίουμενος διέταξε τους άνδρες του να σταματήσουν το γελίσμα των ασπίδων τους. Και αντίθετα να τις βάψουν και να τις περάσουν όπως και τις πανοπλίες τους με ακόμα περισσότερο αίμα».